Το βασικό μας πρόβλημα ναι. είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών. Ε, υποστελέχωση των υπηρεσιών όχι μόνο στον ισητισμό, και στη Λέρο και στην Κάλυμνο. Καλούμαστε να καλύψουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες, όλα τα νησιά, ε, μέσα σε ένα χώρο που υπάρχει, υπάρχουν δύο hot spots, ε, ένα προκεκά, ένα κατάστημα κράτησης και ελάχιστοι, υπόλοι, ελάχιστοι υπάλληλοι για να καλύψουν όλα αυτά τα προβλήματα που προκύπτουν. Πάρα πολλέ φορέ αναγκαζόμαστε να μεταβούμε στην Κάλυμνο, mm -hmm. ε, να μεταβούμε στη Ρόδο, να έρθουν από τη Ρόδο εδώ, ε, να δουλεύουμε μέχρι τι 9 -10 το βράδυ, να δουλεύουμε σε άποψη κορυφή. Σε δύσκολε καιρικέ συνθήκε, με απαγορευτικά. Εγώ προσωπικά έχω αποκλειστεί στην Κάλυμνο δύο μέρε. Mm -hmm. Σε δύο mm -hmm. ταξίδια. Mm -hmm. Αυτά τα έξοδα, αυτή η ταλαιπωρία. Mm -hmm. Και πόσοι πολίτε έρχονται γιατί τα δικαστήρια δεν υπάρχουν στη Λέρο, στην Πάτμο, στην Κάλυμνο και γίνονται εδώ. Πόσοι αναγκάζονται να ταξιδεύσουν από την Λέρο, να έρθουν στην Κόκ να μείνουν τρεις και τέσσερις ημέρες για να γίνει η υπόθεσή τους, αν γίνει. Και με κόστος οικονομικό, γιατί πρέπει να διαμείνουν και εδώ. Και πολλές ναι, φορές ναι, έχουμε ναι. και αναβολές και μεταθέσεις. Τα έχουμε ζήσει και τα βλέπουμε. Ναι, ε, και, γιατί, και για ποιο λόγο αναρωτιόμαστε όταν ε, δεν είναι καλυμμένος ο οργανισμό υπηρεσία. Ε, από ό,τι μα είπατε, ούτε στο 50% είναι οι καλυμμένες οι θέσεις. Το πρωτοδικείο, ναι. Το πρωτοδικείο είναι γύρω στο 50% η κάλυψη των θέσεων. Στην εισαγγελία είναι περίπου 60%. Mm -hmm. ε, να σας πω ότι το Ειρηνοδικείο Καλύμνου, το οποίο είναι μια ολόκληρη υπηρεσία, καλύπτεται από ένα και μόνο άτομο. Mm -hmm. Αν αποουσιάσει αυτό το ένα άτομο, καλούμαστε εμείς του πρωτοδικείου της ΚΟ να κάνουμε καθημερινά ταξίδια στην Κάλυμνο για να καλύψουμε τη υποστήριξη του γραμματ ε, να σας πω ότι στο ποινικό τμήμα είμαστε δύο μόνο άτομα. Αν αρρωστήσει ο ένας και ο είναι στην έδρα, το τμήμα κλείνει, δεν εξυπηρετείται κανένας πολίτης. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα.